Στοιχείο 8 13. Τα προσώτα των διακόνων και των διακονισών. 8. Οι διάκονοι το ίδιο πρέπει να είναι σεμνοί, όχι διπρόσωποι ώστε να λέγουν άλλα εις και άλλα εις για την αυτήν υπόθεση. Να μην έχουν το νου τους εις το πολύ κρασί, να μην είναι σκροχερδείς. 9. Να κατέχουν την μυστηριώδη αλήθεια της πίστεως συντροφευμένη με βίων άμεπτών και καθαράν συνείδηση. 10. Και αυτοί δε ας εξετάζονται πρώτον προσεκτικά και ας δοκιμάζονται και έπειτα ας αναλαμβάνουν την υπηρεσία του διακόνου εφόσον ευρεθούν ότι είναι ακατηγόρετοι και άμεμπτοι. Οι ε, γυναίκες διάκονοι πρέπει και αυτές να είναι σεμνέ, ελεύθεροι από το αμάρτημα της κακολογίας και διαβολής, εγκρατής και προσεκτικέ, αξιόπιστη όλα. 12. Η διάκονη α είναι μονόγαμη, μια γυναικός άνδρες, να κυβερνούν καλά τα τέκνα των και τα σπίτια των. 13. Ζητώ και από αυτού, όπω εζήτησα και από του επισκόπου, να κυβερνούν καλά τα σπίτια των, διότι εκείνοι που διεκόνησαν καλά, αποκτούν και καλών βαθμών και προάγονται ει επισκόπου. Αποκτούν ακόμη και πολλήν παρησία και θάρρο, ει το να διακηρύττουν την πίστη που ομολογούμεν όσοι είμαστε εν κοινωνία με τον Ισού Χριστών.